Ευλογητός ο Θεός, είμαι πάντοτε την ίγκια Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και έτησε τις μνήμασες ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπερε αδοκαινημή την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ Επειδή το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα σταματήσουμε από τις ομιλίε μας εκάνουμε κάνουμε κάποια διακοπή έτσι εθεώρησα καλόν να μην πούμε σε μια ανενότητα... <κοί> δεν ακούετε ε, είναι και ο λεμός μου που έ, έκλεισε αλλά και το μικρόφωνο φαίνεται εθεώρησα καλό τώρα ακούτε? να κάνω μερικά έτσι μέχρι που να κλείσουμε για το καλοκαίρι μερικές ομιλίε αποσπασματικές και μεμονωμένες για τα Ευαγγελικά αναγνώσματα τα οποία διαβάζουμε τις Κυριακές για να έχουμε το λίγο χρόνο παρισσότερο να μελετήσουμε σε πιο μεγάλο βάθος, όσων μπορούμε βέβαια αυτόν τον Λόγο του Θεού που τον ακούμε στην Εκκλησία ακούμε και το κήρυγμα, ακούμε και την ερμηνεία αλλά σε περισσότερο χρόνο έχει κανείς πιο μεγάλες δυνατότητε. έτσι την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η τετάρτη Κυριακή μετά το Πάσχα είχαμε το ευαγγελικό ανάγνωσμα της θεραπείας του παραλίτου αυτού του ανθρώπου ο οποίος για 38 ολόκληρα χρόνια ευρίσκεται ο κατάκητος παράλυτος δίπλα στην Κολυμβίθρα της Βηθεσδά στην προβατική κολυμβήθρα την λεγωμένη εκεί λέει το Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος ανέβη στα Αεροσόλυμα και πήγε σε αυτή την Κολυμβίθρα της βυθεσδά, όπου σε αυτή. αυτήν υπήρχαν πάρα πολλοί άρρωστοι άνθρωποι ήταν τυφλοί παράλυτοι, κουτσί και με όλες τις αρρώσκες ε, εκεί γύρω και εκεί περίμεναν οι άνθρωποι αυτοί ένα θαυμαστό γεγονός που έγινε το κατακερών. κάποια στιγμή το, το νερό της Κολυμβίθρας ετάρασε με έναν ειδικό έτσι, χωρίς κάποιον λόγο και λέει το Ευαγγέλιο ότι άγγελος Κυρίου κατά καιρόν κατέβαινε την κολυμβήθρα κάποιος άγγελος Κυρίου αοράτος βέβαια ε, κατέβαινε μέσα στο νερό αυτό της κολυμβήθρας και εταράσσεται το νερό και αυτός ο οποίος έμπαινε πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος αμέσως το υγιής ανεξαρτήτως από οποιοδήποτε νόσημα και αν δεν ήταν δηλαδή ένα θαύμα, ένα γεγονός θαυμαστό το οποίο συνέβαινε μέσα στην πρόνοια του Θεού και τους ανθρώπους που ήταν εκεί τριγύρω ασθενούντες εκεί λοιπόν ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήταν 38 ολόκληρα χρόνια δίπλα από την κολυμπήθρα μόλις τον είδε ο Χριστός αυτόν τον άνθρωπο και αφού κατάλαβε ότι είχε πάρα, πολλή, πάρα πολλά χρόνια εκεί τον ερώτησε ο Κύριος θέλεις να γίνεις υγιής θέλεις υγιής γενέστε; ε, και αμέσως ο άρρωστος άνθρωπος ε, απάντησε ότι Κύριε άνθρωπο ουκ έχω δεν έχω κάποιον άνθρωπο ο οποίος όταν ταραχθεί το είδον να με βάλει μέσα στην πολυμπίτσα μόλις δεν προσπαθήσω να πάω εγώ εκεί κοντά κάποιος άλλος πριν από μένα μπαίνει στην κολυμβήθρα και έτσι χάνει την ευκαιρία να, να θεραπευθεί διότι έπρεπε να ε, θεραπευόταν μόνον αυτός πέμπαινε πρώτος τότε του λέει ο Χριστός σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου και αμέσως έγινε γης ο άνθρωπος και πήρε το κρεβάτι του και περπατούσε ήταν Σάββατον εκείνη την ημέρα και του έλεγαν οι Ιουδαίοι, οι άλλοι Εβραίοι που ήταν εκεί ότι σήμερα είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου. Ξέρετε ότι βάσει του Μωσαϊκού νόμου ε, το Σάββατο δεν επιτρέποντουσαν διάφορες εργασίες και το εργασία το να πάρεις το κρεβάτι σου στο νόμο σου και να πας σπίτι σου. Αυτός σου απεκρίθηκε ότι εκείνος που μου είπε αυτός που με έκαμε η γη αυτός μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου και να περπατώ να πάω σπίτι μου τον ερώτησα λοιπόν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σου είπε αυτόν τον λόγον ο δέσσερα πεμμένος δεν ήξερε ποιος είναι και στη συνέχεια μάλιστα λέγει εδώ μια λεπτομέρεια ότι ο Χριστό λέει εξένευσε όχλου όντω εν το τόπο ο Κύριος έφυγε από τον τόπο εκείνο γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο Στη συνέχεια ευρίσκει ο Χριστός τον Παράλυτον, ο οποίος ήταν ήδη θεραπευμένος και του είπε ότι κοίταξε, έγινες υγιής, πρόσεχε, μην κάνεις άλλες αμαρτίες για να μην σου συμβεί κάτι χειρότερο. Και αμέσως επήγαινε ο, ο, ο Παράλυτος, ο πρώην Παράλυτος και ανήκειλε στου στους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που τον εθεράπευσε. Και έτσι τελειώνει το Ευαγγελικό αυτό άγνωσμα. Οι Πατέρας τη Εκκλησίας ε, έβαλαν να διαβάζουμε αυτήν την, την, την περικοπή για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα γιατί όλες οι Ευαγγελικές περικοπές ε, που διαβάζουμε μετά το, την Ανάσταση του Κυρίου έχουν σαφήσει πενιγμούς για το βάπτισμα. Δηλαδή μας δείχνουν ότι ε, όλα αυτά τα θαύματα που έγιναν από τον Χριστό βρήκαν την εκπλήρωσή του και την τελείωσή του μέσα στην εκκλησία η οποία με το βάπτισμα πλέον θεραπεύει τον άνθρωπον απόλυτα, ολοκληρωτικά και εδώ είναι ξεκάθαρο σε αυτήν ιδιαίτερα το, το, το ευαγγελικό ανάγνωσμα όπου έχουμε την κολυμβήθρα έχουμε του ανθρώπους που είναι ασθενεί γύρω έχουμε τον άγγελον Κυρίου που κατεβαίνει και ταράσσει το είδο και έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μόλις που μέσα γίνονται καλά. Αυτό βέβαια είναι ένας συμβολισμός της Εκκλησίας η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο και τα διαβάζουμε αυτά μετά την Ανάσταση γιατί η Εκκλησία η οποία ουσιαστικά λαμβάνει σάρκα και οστά μετά την Ανάσταση του Κυρίου και κυρίως μετά την Πεντηκοστή στην Πεντηκοστή και στη συνέχεια είναι πλέον αυτή η κολυμβήθρα που μας θεραπεύει και εάν δεν μας θεραπεύει η Εκκλησία τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά εάν ένας άνθρωπος ζώντας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας δεν θεραπεύεται τότε δύο πράγματα συμβαίνουν ή το ιατρείο της εκκλησίας έχει χαλάσει η κολυμβήθρα αυτή δεν προσφέρει πλέον θεραπεία ή ο άνθρωπος είναι ανεπίδεκτος ή άσεως δεν δέχεται ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου ε, έτσι ευκαταφορώνει το γεγονός ότι ο ανθρωπος ειναι ανεπιδεκτος η δεν δεχεται ο ιδιος ο ανθρωπος δεν ειναι καθολου ετσι το γεγονος οτι ο κυριος πριν θεραπεύσει τον, τον άρρωστον άνθρωπο τον ρωτά πρώτα εάν θέλει να γίνει υγιής Θέλεις υγιής γενέστε Θέλεις να γίνεις υγιής Και θα Ερωτήσει μα, Υπάρχει κανένας άρρωστός Ο οποίος δεν θέλει να γίνει καλά Είναι από λέμε στην Κύπρο Ρωτάς στον άρρωστο θέλεις άρρωσε σούπα Έτσι δεν το λέμε Δηλαδή ρωτάς τον άρρωστο θέλει να φάει μια σούπα Είναι κοντά στο μυαλό Κοντά στο νου Ότι ένας άρρωστος άνθρωπος Και μάλιστα με τέτοια ασθένεια Δύσκολη παράλυση και που βρίσκεται 38 χρόνια ολόκληρα δίπλα από την Κολυμβήθρα τι τον ρωτάς θα θέλει να γίνει καλά θα σου απαντήσει βέβαια ότι θέλει να γίνει καλά αλλά ο Κύριος δεν έλεγε λόγια αργά, δεν, είπε, δεν έλεγε λόγια τα οποία ήταν έτσι ας πούμε στη ρήμη του λόγου στην κουβέντα, ας πούμε υπάρχει λόγος για κάθε λόγο του Κυρίου υπάρχει κάποιος λόγος που ο Κύριος ερωτά τον ασθενή άνθρωπο για να θέλει να γίνει υγιής και αυτός ο λόγος είναι ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχθεί την ενέργεια του Θεού πρέπει πρώτα απ' όλα να θέλει εάν δεν θέλει ο άνθρωπος ο Θεός ουδέποτε παραβιάζει την ελευθερία του εάν εσύ δεν θέλεις ο Θεός δεν κάνει τίποτα έχεις την δύναμη ο κάθε ένα από εμά έχει την δύναμη να εμποδίσει τον Θεό να ενεργήσει τη σωτηρία του, να πει στο Θεό ότι εγώ δεν θέλω εγώ δεν θέλω να γίνω καλά και όσον και μα φαίνεται αυτό παράδοξο, ότι είναι δυνατόν να πούμε του Θεού τέτοιο πράγμα τέτοιο λόγο εν όμως είναι δυστυχώς ένα, μια συνέπεια φυσική όταν ο άνθρωπος ζει συνεχώς μέσα στην αμαρτία η αμαρτία που αυτή είναι η αρρώστια μας η κατεξοχήν αρρώστια μας λένε οι πατέρες ότι νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου σκοτώνει την ψυχή μας είναι σε ένα δηλητήριο το οποίο βάζει κανείς μέσα στο σώμα του μέσα στον οργανισμό του μέσα από μια μικρή μία σύριγγα μικρή η οποία διοχετεύει μέσα μας το δηλητήριο και σιγά σιγά σιγά ο άνθρωπος αποθνίσκει και είναι πλέον νεκρός, δεν εσάνεται τίποτα όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, όταν αμαρτάνομαι κατ' επανάληψη και δεν φροντίζομαι να μετανοούμε και τις αμαρτίες μας τότε σιγά σιγά αυτή η αμαρτία φέρει σαν αποτέλεσμα να πεθάνει η ψυχή μας να νεκρωθεί και μετά να μην αισθάνεται τίποτα να μην θέλει τίποτα να μην θέλει να γίνει υγιής, να μην θέλει ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό δυστυχώς είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα της υποδούλωσης στην αμαρτία αυτό το πράγμα και όταν λέω αμαρτία δεν είναι ο μόνο ε, σαρκικές αμαρτίες αλλά ενώ κάθε είδους αμαρτία είτε αυτό λέγεται εγωισμός είτε λέγεται ίησης, είτε κοινοδοξία είτε περιφάνεια, είτε φιλαργυρία είτε μίσος, είτε ξέρω εγώ σαρκικές αμαρτίες, οτιδήποτε όλα αυτά επαναλαμβανόμενα χωρίς τον αγώνα και τον πόνο της μετάνοιας οδηγούν την ψυχή μας σε μία νέκρωση και στη συνέχεια η ψυχή μας δεν θέλει που δεν είναι λόγο να αλλάξει τρόπο ζωής το λέμε και στην εκκλησία πολύ συχνά ότι ε, απέκτηνα την ψυχή μου μέσα στα πάθη είναι νεκρόμε εν της πάθηση έχω πεθάνει μέσα στα πάθη μου και στην αμαρτία μου δυστυχώς η αμαρτία είναι δηλητήριο και αυτό που λέει ο Απόστολος ότι τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος αυτό δυστυχώ είναι ε, επαναλαμβάνεται με μαθηματική ακρίβεια τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι ο θάνατος της ψυχής μας δεν αποθλίσκομαι σωματικά αλλά αποθλίσκομαι πνευματικά επαναλαμβάνεται αυτό που έγινε η πτώση μας που είπε ο Θεός τον Αδάμο ότι ενίαν ημέρα φάγεστε από τον καρπόν, από την, την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα φάλετε τον καρπών της παρακοής θα αποθάνετε αλλά ο άνθρωπος σωματικά πέθανε μετά από πολλά χρόνια πάρα πολλά χρόνια αλλά ο θάνατος ο πνευματικός συνέβη και είναι αυτός είναι ο κατεξοχή θάνατος το να αποθάνει πνευματικά να χωριστεί η ψυχή σου από τον Θεό να σε εγκαταλείψει το πνεύμα του άγιον του Θεού και να μείνεις μέσα στην έκρωση τη ψυχής αυτός είναι ο θάνατος αυτό είναι που και ο Χριστό λέει στην Αποκάλυψη σε έναν επίσκοπο της Μικράς Ασίας ο οποίος είχε να αφήσει τον εαυτό του στη δουλεία της αμαρτίας του λέει ο Χριστός ότι εσύ του λέει όνομα έχεις ότι ζεις αλλά νεκρός ή. είσαι κατ' όνομα ζωντανός κατ' ουσίαν όμως είσαι νεκρός δεν ζεις δεν υπάρχεις γιατί διότι διέκοψες τη σχέση σου με την όντως ζωή που είναι ο ίδιος ο Θεός από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποχωρίζεται από τον Θεό αυτός ο άνθρωπος νεκρώνεται από θνίσκη και ας μην νομίζουμε ότι είναι έτσι ένα γεγονός που γίνεται ακαριέα δεν είναι ακαριέος αυτός ο θάνατος ε, τουλάχιστον στην καθημερινή μας ζωή σιγά σιγά αρχίζει ο άνθρωπος με τις μικρές παραβάσει έτσι, περιφρονεί τα μικρά πράγματα, αυτό δεν εντίποτε άφηστο, το άλλο δεν εντίποτε το άλλο δεν εντίποτε το άλλο εντάξει τώρα. Ας πούμε, αν κάνουμε και μια συγκατάβαση, μια παραχώρηση, αυτή η μικρή, μικρή, μικρή, μικρή παράβαση συνήθω ε, μας οδηγά σε αυτήν την έκρωση. όταν τα μικρά περιφρονών κατά μικρών πεσίτε, λένε οι πατέρε. που περιφρονεί τα μικρά πράγματα σιγά, σιγά, σιγά έτσι κατά μικρόν θα έφτωρα που θα συντριβεί ολόκληρο. συνήθως σε μας αυτό συμβαίνει γιατί έρχεται η αμέλεια η, αμέλεια, η οποία αμέλεια είναι το υπνοητικό αυτό που μας αποκοιμίζει και αρχίζουμε να μην αντιδρούμε και να μην έχουμε τη ζωντάνια που είχαμε όταν πρωτομπήκαμε στον χώρο της Εκκλησίας όταν ενεργούσαν η χάρη μέσα μας και αρχίζουμε να αποθνίσκουμε ε, να βαραίνεται η καρδιά μας σιγά σιγά έτσι μας πιάνει μια υπνηλία και λίγο λίγο λίγο άνθρωπος να παραδίδεται η συνέκρωση όπως παραδιδόμαστε στον ύπνο χωρίς να το καταλάβουμε για αν κάποιος μας παρακολουθήσει ή μας καταγράψει με μια κάμερα πως κοιμούμαστε θα δούμε ότι είναι έτσι μια ένα στάδιο ο ύπνος, δεν κλείνουν τα μάτια και κοιμόμαστε κατευθεία, κοιμόμαστε σιγά σιγά. Αλλά στο στάδιο του ύπνου εκείνο δεν πολύ καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Ε, έτσι συμβαίνει και στα πνευματικά. Ο άνθρωπος αρχίζει να δέχεται τα μικρά πράγματα, να μην τα πολεμά. Αρχίζει να μην μετανοεί. Σβήνει μέσα μας δυστυχώ η φλόγα της μετανοίας αυτή η φλόγα της μετανοίας η οποία κρατά τον άνθρωπο σε μια ζωντάνια από τη στιγμή που μας κρατά σε μια ζωντάνια και μας καίει την ύπαρξή μας αυτό το γεγονός ότι παραβήκαμε την εντολή του Θεού ότι κάνουμε πράγματα τα οποία δεν, δεν τα θέλει ο Θεός και τα αποδεχόμαστε με μια ανελαφρότητα, αυτά στη το ένα πάνω στο άλλο και μα οδηγούν στην περιφρόνηση στο τέλο. Και όταν φτάσει εκεί ο άνθρωπος τότε δυστυχώ η ψυχή μας δεν θέλει μετά να έρθει ει τον Θεό. Εύχομαι να μην το ζήσει κανεί αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώ είναι πολύ οδυνηρό όταν βλέπεις την ψυχή σου να μην θέλει πλέον να πλησιάσει τον Θεό. Να γίνεται αυτό που λέει ένα γνωμικό όταν μπορούσα δεν ήθελα έτσι όταν είχαμε δυνάμεις δεν θέλαμε και τώρα που θέλω δεν μπορώ και κάποια στιγμή που θέλουμε πλέον δεν έχουμε δυνάμεις δηλαδή μπορεί πράγματι ο άνθρωπος να μην θέλει και πόσες φορές συναντούμε αυτό το πράγμα και στους συνανθρώπους μας που τους λέμε κοίταξε να παρακαλεί ο Θεό να γίνει το θέλημά του και λέει, όχι, δεν μπορώ να πω του Θεού να γίνει το θέλημά Του γιατί μπορεί ο Θεός να θέλει ένα πράγμα που εγώ να μην το θέλω. Και δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ κάτι που δεν το θέλω. Βέβαια, νομίζομαι, ότι ο Θεός θα μας επιβάλλει κάτι που δεν το θέλουμε. Ουδέα ο Θεός κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπετε την αντίδραση της ψυχής μας. Δεν θέλω κάτι που έστω και αν ξέρω δεν είναι θέλημα Θεού Παρά τα αυτά δεν είμαι έτοιμος να το δεχτώ, δεν το θέλω Θέλω κάτι που το θέλω εγώ, όχι που το θέλει ο Θεός Ή Λένε πολλοί άνθρωποι ότι κοίταξε ε, Δεν πάω στην εκκλησία, δεν πάω να ξομολογηθώ Γιατί δεν θέλω να σταματήσω την αμαρτία Δεν θέλω να σταματήσω αυτό που κάνω Αυτό που κάνω το θέλω Με γεμίζει, με αναπάει, με, με ξεκουράζει, με, με, με, μου δίνει ένα νόημα δεν θέλω εγώ να αποκτήσω μια σχέση με τον Θεό και μετά να έρθει ο Θεό να μου πει σταμάτα αυτό που κάνει. Δεν θέλω να το σταματήσω Και στο Ευαγγέλιο Δεν θυμάστε εκεί που ε, όταν ο Χριστός θεράπευσε αυτούς τους δύο δαιμονιζομένους πήγαν οι άνθρωποι και του είπαν να φύγεις από τον τόπο μας Δεν σε θέλω με να είσαι εδώ Γιατί ο Χριστός ήταν εμπόδιο δεν τον ήθελα Έτσι συμβαίνει και σε εμάς Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές Δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Θεό Δεν θέλουμε ο Θεός Να επέμβει στη ζωή μας Με έναν τρόπο περισσότερο Όχι Θέλουμε τον Θεό να έχει ε, Όρια Θεέ μου κοίταξε Μπορείς να έρθεις στη ζωή μου Αλλά μέχρι εδώ Όχι από εδώ είτε στη ζωή τη δική μου, είτε στη ζωή των παιδιών μου είτε στην οικογένειά μου δεν θέλω να προχωρήσω από εδώ τε κάτω μέχρι σε ένα σημείο ξέρετε ότι εντάξει να το πει ένας άνθρωπος αυτό που είναι εκτός εκκλησίας να πούμε εντάξει είναι εκτός εκκλησίας ο άνθρωπος τι να κάνουμε τόσο βλέπει τόσο καταλαβαίνει Δυστυχώ όμως σας το λέω αυτό με πολύ λύπη αλλά είναι μεγάλη διαπίστωση ότι οι χειρότεροι εχθροί τη Εκκλησίας είμαστε εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία εμείς είμαστε γιατί θέλουμε να έχουμε μια σχέση με τον Θεό που να είναι σχέση ας πούμε ασφαλεία. εάν ο Θεός σε λύση ή κάποιος άλλο σε λύση να κάνει κάτι περισσότερο εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, γινόμαστε οι χειρότεροι εχθροί. Πολλά παραδείγματα έχουμε έτσι. Κάποια στιγμή έρχεται μια ώρα και αρρωστούμε. Παθαίνουμε ένα, μια αρρώστια. Αμέσω αντιδρούμε. Κόβουμε τη σχέση με τον Θεό. Λέμε γιατί ο Θεός να μου κάνει με αυτό το πράγμα. Δεν σκεφτόμαστε ότι χιλιάδε άνθρωποι γύρω μα κάθε μέρα αρρωστούν. Γιατί δηλαδή εμεί να μην αρρωστήσουμε. Δεν το ξέρουμε ότι είμαστε φθαρτί άνθρωποι Δεν το ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα αρρωστήσουμε Και κάποια στιγμή θα πεθάνουμε κιόλας Και εμείς Και γύρω μας Και τα παιδιά μας και εκεί μας δυστυχώς Είμαστε έχουμε τη σφραγίδα Της φθοράς πάνω μας Και τι αντιδρούμε γιατί μας φαίνεται παράξενο Να πω και κάτι ακόμα πιο ίσως Τραβηγμένο Σας ομολογώ ότι ξέρετε ας πούμε, αυ, ε, αυτές την τε, τε, τε, τε, τε, τε, τελευταία δεκαετία που υπάρχει μια αναβίωση του μοναχισμού στην Κύπρο όχι γιατί το έκανα εγώ δεν έχω όλα τα μοναστήρια της Κύπρου αλλά γιατί είναι όλη αυτή η, η επιστροφή του κόσμου στην Εκκλησία έχει και σαν αποτέλεσμα μερικοί άνθρωποι να θέλουν να ζήσουν αυτόν τον τρόπο ζωή. ζωής τη Μονή Μαχαιρά, και ως πνευματικό σε δυο-τρία γυναικεία μοναστήρια ήταν φυσικό να δεχθούμε πολλούς νέους ανθρώπους που ήθελαν να γίνουν μοναχοί, όλοι σε ηλικία νόμιμο και όριμη ηλικία σας ομολογώ ότι από αυτούς που τα μεγαλύτερα προβλήματα τα μεγαλύτερα προβλήματα και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις ήταν οι άνθρωποι της εκκλησίας είναι φοβερό πράγμα το πως αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι εθιμούμε κάποια μητέρα η οποία ερχόταν κάθε φορά στις ομιλίες, όλες στη Λευκοσία έφεραν και τα παιδιά της και με πολύ πόθο και ήταν ας πούμε ας το πούμε έτσι όπως μας κατηγορούν, φανατική οπαδός τα μία φανατική οπαδός των ομιλιών του ξερογόλου μόλις το παιδί της είπε ότι εγώ θέλω να γίνω μοναχός ή μοναχή η μητέρα αυτή δεν ξαναπάτησε δεν μου ξαναμίλησε και γυρίζει μέχρι σήμερα έχουν περάσει 4-5 χρόνια και έχει σαν μονέργο έργο να κατηγορεί συνέχεια και εμένα και την εκκλησία γιατί της έκαμα τον παιδί της μοναχών. Πού ήταν αυτά τα χρόνια όλα Τι έμεινε πάνω σου Τι άκουσες τόσα χρόνια Ποια ήταν η σχέση σου με τον Θεό Και τέτοια παραδείγματα Σας ομολογώ ότι Εκεί που είχαμε τεράστια προβλήματα Ήταν με ανθρώπους εκκλησίας Και με ιερείς ακόμα Να μην αναφέρομαι συγκεκριμένα παραδείγματα Αυτό δείχνει ότι Αυτό δείχνει ότι Ήσουν πολλά χρόνια δίπλα από την κολυμβήθρα αλλά δεν θέλησες να γίνεις υγιής. Μοιάζει με έναν άνθρωπο που είναι δίπλα από την κολυμβήθρα είναι ασθενής αλλά δεν θέλησε ποτέ να μπει με την κολυμβήθρα να γίνει υγιής. Τουλάχιστον να αποδεχτεί την ελευθερία αμήνται άλλο του παιδιού του. Αυτό το πράγμα έχει πολλέ παραμέτρους έτσι στη ζωή μας και όταν ακόμα βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους της εκκλησίας οι οποίοι δεν δέχονται να συγχωρήσουν τον άλλον άνθρωπο δεν δέχεται του λέει βρε Παι, παιδί μου συγχώρα ας πούμε αυτόν τον άνθρωπο εντάξει σε έβλαψε, σε κατηγόρησε, σου έκαμε κακό σου ζητά συγγνώμη συγχώρα χώρα δώσ' του ξέρω εγώ άφηση όχι, όχι, όχι να μην το δέχεται και, και με τα παιδιά τους ακόμα και με τα παιδιά τους να δημιουργούν τέτοια προβλήματα και τέτοια άρνηση πολλές κα, κα, καλά τόσα χρόνια αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στην Εκκλησία, αυτά που ακούει στην Εκκλησία δεν σου είπαν τίποτα απολύτως τίποτα τίποτα δεν είναι κατάλαβες ε, θυμίζω που έλεγε ο μας καλά ρε παιδί μου ας πούμε όταν είχε τέτοιε περιπτώσει, ερωτούσαν του ανθρώπου, Ποιο θεο λατρεύει, παιδί μου, Το Δία, τον Κρόνο, τον Αφροδίτη, τον Ποσειδώνα. Δεν, δεν λατρεύει τον Χριστό, δεν διάβασε τον Χριστό. Τι λέει, Πώ ξέρει να ονομάζει χριστιανό, αφού κεφαλαιόδη πράγματα δεν τα κάνει. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι συνηθέστατο φαινόμενο σε εμά του ανθρώπου τη Εκκλησία. Έχουμε φοβερά πάθει πολλέ φορέ κακίας και μίσους και φθόνου και ραδιοργίας και ξέρω εγώ συκοφαντίας χίλιων πραγμάτων τα οποία ο, ομολογουμένως ούτε και οι κοσμικοί άνθρωποι καμιά φορά δεν τα κάνουν και γινόμαστε πράγματι ε, αιτία να, να βλασφημείτε το όνομα του Θεού στους ανθρώπους που είναι εκτός Εί, είστε στην οικογένειά σου στο σπίτι σου είσαι πατέρας, είσαι αδελφός, είσαι σύζυγος είσαι ξέρω εγώ πεθερά είσαι ό,τι κάτι και δημιουργάς προβλήματα με στο σπίτι σου συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια δεν μπορείς να βρεις μια άκρα δεν μπορεί να βρεις μια σειρά δεν μπορείς να βάσεις τα πράγματα σε ξέρω εγώ σε ένα λογαριασμό ε, μετά, λέμε μετά για πνευματική ζωή ποια πνευματική ζωή και ποιο είναι Ευαγγέλιο λέει ο απόστολο ότι ήτης του ιδίου οίκου την πίστη ήρμητε και έσυ την του χείρων. Όποιο στο σπίτι του δεν μπορεί, να, στο σπίτι του δεν μπορεί να, να ειρηνεύσει, δεν μπορεί να τα βρει, δεν μπορεί να δώσει την καλή μαρτυρία του Χριστού, αυτό πιάσει με έναν άπιστον άνθρωπο. Αυτός, τι θέλει από αυτόν τον άνθρωπο. Και οι, οι κανόνε τη Εκκλησία λένε ότι εάν κάποιο, κάποιου γονιού, τα παιδιά του γίνουν ερωτικοί, αυτό ο γονιό δεν μπορεί να είναι ιερέα, δεν μπορεί να γίνει ιερέα. Διότι αν τα παιδιά του δεν εμπόρεσε να τα οδηγήσει εις Χριστόν Χριστό και στο Ευαγγέλιο πως θα οδηγήσει την Εκκλησία του Χριστού ύστερα πως θα διδάξει τον άλλον κόσμο Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ερώτηση του Κυρίου για να θέλεις να γίνει υγιής είναι πολύ σημαντική γιατί για να απαντήσεις στον Χριστό δεν ναι, θέλω να γίνω υγιής σημαίνει εκ των προτέρων ότι κατάλαβες ότι είσαι άρρωστος. Αν δεν έχει καταλάβει ότι είσαι άρρωστο, όταν θα σε ρωτήσει ο Θεό Θέλει να γίνει υγιή, εσύ θα τον απαντήσει, Μα καλά. Είμαι υγιή. Τι έχω, έχω καμιά νευρό πάνω μου. Είναι σαν αυτού του ανθρώπου που έρχονται να αξιμολογηθούν και δεν βρίσκουν αμαρτίε. Μα δεν έχω τίποτε. Τι έκαναμε ένα α πούμε. Ούτε σκοτώσαμε, ούτε εκλέψαμε, ούτε χωρίσαμε κανένα αντρόγυνο, ούτε καμιά εκκλησία. Κατεδαφίσαμε τι κακόνε κάναμε σε αυτόν τον κόσμο. Και όπου ρωτήσει για μένα, θα σου πούν τα καλύτερα λόγια. Έτσι. Τα καλύτερα λόγια. Διότι έχω τόσο καλό όνομα στην κοινωνία και είμαι ξέρω εγώ ολοκάθαρο. Ε, καταλαβαίνετε ότι ένα άνθρωπο που έχει τέτοια αίσθηση για τον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν θα θεραπευθεί για να θεραπευθείς πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι άρρωστος πρέπει να καταλάβεις ότι ναι θέλω να γίνω υγιής είμαι ασθενής όπως αυτοί οι ασθενείς όλοι οι οποίοι ήταν πλήθος πολύ κατακείμενοι γύρω από την κολυμπίτρα και γιατί άραγε ο Χριστός άφησε αυτόν τον παράλληλο τον 38 χρόνια δεν μπορούσε να από την πρώτη μέρα από τον πρώτο χρόνο ποιηχει λόγος; Δεν ήταν έτσι τυχαίο. Δεν ξέρω εμεί, εμείς, αλλά ίσως μια εκδοχή ότι ο άνθρωπος, παραμένοντας μέσα σε αυτή την ασθένεια, παραπάνω αισθάνεται την ανάγκη της θεραπείας όσον όσον τα λεπορίσει τόσο περισσότερο εστάνεις την ανάγκη της ξεκούρασης. Γιατί Διότι φαίνεται Αυτός ο, ο παράλυτος Ήταν και, και ψυχικά ασθενής Διότι Ο Κύριος μετά που τον βρήκε Του είπε κοίταξε έγινε υγιής Μη και αμάρτανε Μην αμαρτάνεις πλέον Φαίνεται ότι προηγουμένως Δεν είχε πνευματική υγεία Για να μη σου γίνει κάτι χειρότερο Και μία Γνώμη των πατέρων είναι ότι αυτός ο παράλυτος που θεράπευσεν ο Χριστός είναι αυτός ο δούλος ο οποίος αργότερα εράπησε, χτύπησε τον Χριστό εις το πρόσωπο όταν ειδικάζεται τον όποιον του πιλάτου λένε οι πατέρες εκκλησίας αρκετοί πατέρες ερμηνευτές ότι πρόκειται περί του ιδίου ανθρώπου είναι μια ισχύρη παράδοση της εκκλησίας ότι αυτός ο παράλυτος αυτός είναι που εκτύπησε τον Χριστό κατά πρόσωπο γι' αυτό τον προειδοποίησε ο Χριστός πρόσχε μην αμαρτίες να μην σου συμβεί κάτι χειρότερο άρα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να θεραπευθεί και ψυχικά και σωματικά δεν είναι αρκετή σωματική θεραπεία εάν δεν προηγηθεί η θεραπεία της ψυχής μας και δεν πρόκειται να θεραπευθεί κανένας ο οποίος δεν εδίωσε το γεγονό τη Ή Εάν δεν καταλάβει ότι είσαι άρρωστο, τότε δεν θα θεραπευθείς ποτέ. Αλλά τι γίνεται. Δεν φτάνει μόνο να πεις στην τάξη είμαι άρρωστο. Και πως το καταλάβει κανένα το πράγμα πνευματικά. Έχουμε τόσε αιτίε πάνω μα. Έχουμε τόσα πάθη, τόσε αμαρτίες τόσε αποτυχίες, τόσα τραύματα που και μόνον έτσι μια ματιά στον εαυτό μας είναι αρκετή για να μας πείσει ότι είμαστε πράγματι διαλυμένοι μέσα στην αμαρτία αλλά και αν ακόμα πέρασαν τα χρόνια τα οποία τέλος πάντων δουλεύαμε έτσι χοντροκομμένα μέσα στην αμαρτία και τώρα είμαστε της εκκλησίας και τώρα είμαστε ενάρετοι εντός εισαγωγικών τότε να κοιτάξουμε πού είναι ο Θεός και πού είμαστε εμείς τότε να δούμε σε ποιον ύψος αγιότος είναι ο Θεός και πού μας καλεί και τι δυνατότητες είχαμε αν είμαστε πτέκνα Θεού και πόσο μακριά είμαστε από το Θεό μέσα στο σκοτάδι πραγματικά μέσα στο σκότος της απουσίας του Θεού και αυτή η αίσθηση πρέπει να γεννήσει μέσα στην καρδιά μας πόνο πρέπει να πονέσουμε γιατί είμαστε άρρωστοι πρέπει να πονέσουμε πάρα πολύ και όταν πονέσουμε τότε αυτός ο πόνος γίνεται κραυγή προσευχής τότε ο άνθρωπος πραγματικά ο οποίος πονά γιατί είναι μακριά από τον Θεό αυτός ο άνθρωπος με πολύ πόνο μετά και όλη αυτή τη δυσκολία την κάνει ηκεσία κραυγή ηκεσίας και λέει στον Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με με όλη την ύπαρξή του με όλο το, το βάθος του, του, του πόνου και του τραύματός του μόνο τότε προσεύχεται ο άνθρωπος πραγματικά και αρχίζει αυτή η έμπονος πορεία, ο έμπονος αγώνας, της προσευχής της πάλης, της μάχης με τον εαυτό σου, με την καρδιά σου αυτήν τη σκληρά καρδιά, την την τυφλή, την ανέσθετη καρδία καλείσαι να την σπάσεις μα πως θα σπάσει η καρδιά μας αφού είναι ανέσθετη αφού δεν καταλαβαίνει τίποτα αφού δεν εσάνεται, εσάνεται λίγα πράγματα και, και όταν την τα πάθη είναι εχμάλωτη ε, όλα αυτά τα φάρμακα η νηστεία η αγρυπνία, η προσευχή η μελέτη προπάντων των Αγίων η μελέτη του Λόγου του Θεού τα αγαθά έργα, οι ελεημοσύνες η συμπαράσταση όλα αυτά τα οποία κάνουμε όλα αυτά είναι τα φάρμακα τα οποία παίρνει ο άνθρωπος προκειμένου να ενεργοποιήσει την καρδιά του να τη ζωοποιήσει, να τη σπάσει την καρδιά του αλλά προπάντων εκείνο το οποίο να απαιτείται είναι η προσευχή το να προσεύχεται το άνθρωπος με πολλήν πόνο με πολλήν πόνο να τον ελεύσει ο Θεός εάν το καταφέρει αυτό ο άνθρωπος τότε πράγματι σιγά σιγά σιγά σιγά η καρδιά έτσι πονάει πραγματικά είναι πως να πούμε μια με έναν άνθρωπο που έγινε χίλια κομμάτια εποκτοποιήθηκε αυτός ο άνθρωπος από έναν τραυματισμό από ένα δυστύχημα και βογκά ολόκληρος μέσα στον πόνο και πάει ο γιατρός ο οποίο έχει τη δύναμη να τον κάνει καλά και τον παρακαλεί, σε με Βοήθησέ με Έτσι προσευχόμαστε Και τότε ο καλός ιατρός Χριστός Έτσι ανεπεστήτως Πλησιάζει την καρδιά του ανθρώπου Και αρχίζει η θεραπεία Αρχίζει η ίαση Αρχίζουν τα δάκρυα Αρχίζει ο άνθρωπος να κλαίει Και στην αρχή κλαίει Έτσι με πύρινα δάκρυα είναι καυστικά τα δάκρυα της μετανοίας και για το άνθρωπος μέχρι που σιγά σιγά σιγά σιγά γλυκαίνει ο πόνος εκείνος και ο άνθρωπος καθαρίζεται και καθαρίζεται και αρχίζει μετά να μοιάζει σαν τον ουρανό ο οποίος ήταν γεμάτος με μαύρα σύννεφα και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που ήταν γεμάτος και ραβνούς και βροντέ και αστροπελέκια και ξέσπασαν οι μπόρες και καταιγίδε και βροχέ και όλα αυτά και μετά σιγά σιγά σιγά έρχεται εκείνη η ηρεμία και βγαίνει ο ήλιος και γίνεται έτσι μια ηρεμία, μια γαλήνη μια γαλήνη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος επέρασε τη διαδικασία της μετανοίας η οποία δεν είναι διαδικασία μιας ημέρας αλλά διαδικασία πολλού χρόνου <και> που δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε πόσος χρόνος είναι αυτός αλλά και όταν περάσει ακόμα τότε ο άνθρωπος κρατά τη μετάνοια κρατά τον πόνο γιατί δυστυχώς οι ανθρώπινη φύσεις μας εύκολα κλείνει ξανά στην αμαρτία εύκολα ξεγελιέται εύκολα απατάται και πολύ εύκολα διαπράττει και πάλι το πονηρό το, το κακό ενώπιον του Θεού και ξανατραυματίζει την ψυχή του και την ύπαρξή Του. Εμείς λοιπόν που είμαστε μέσα στην Εκκλησία εκείνο που μας λείπει είναι πράγματι η αίσθηση της μετάνοιας. Νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Νομίζομαι ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Σαν άνθρωποι ξεπεράσαμε βασικά πάθη αν είμαστε και λίγο μεγάλοι στην ηλικία δεν έχουμε τα πάθη τα νεανικά τα σαρκικά και όλα εκείνα τα άλλα μπήκα σε μια σειρά ξέρω εγώ η ζωή μας βρήκαμε μια σειρά στον εαυτό μας κάπου ισορροπήσαμε και χάνεται εκείνο το αίσθημα της μετανοίας και είμαστε ευχαριστημένοι δεν κάνουμε κανένα κακό εξόφθαλμα τηρούμε τα καθήκοντά μας κάνουμε και τις ελεημοσύνες μας τα πνευματικά μας τα κάνουμε ξέρω εγώ, όλα εκείνα και περνούμε καλά ήσυχα Ειρηνικά, αλλά μετάνια δεν έχουμε. και όταν ο άνθρωπος δεν έχει μετάνια, οι πατέρες λένε ότι είναι ότι σαν τα κάρβουνα, που είναι κάρβουνα μέν, αλλά είναι ζωιστά. Αν ανάψουν, παράγουν θερμότητα και φως. Αλλά ως που δεν ανάβουν, είναι ζωιστά, είναι καλή ύλη αλλά είναι ζωισμένη. και όχι μόνο <coughs> δεν δεν θερμαίνει και δεν φωτίζει Αλλά σε μουντζουρώνει κιόλας Αν πάνε να τα πιάσεις γίνεσαι ολόμαυρος Και σε λερώνει κιόλα. Αυτό είναι που παθαίνουμε αδερφοί μου εμείς Οι άνθρωποι της εκκλησίας Είμαστε χωρίς αίσθηση μετανοίας Μας λείπει η μετάνοια Μας λείπει αυτή η, η εναγώνια ανάγκη Να γίνομαι υγιείς Γιατί πιστεύω ότι είμαστε υγιείς Γι' αυτό είναι βασικό πράγμα στον άνθρωπο να κρίνει τον εαυτό του να τον κρίνουμε τον εαυτό μας να μην τον αφήνουμε έτσι διότι αυτός που κρίνει τον εαυτό του σε αυτόν τον κόσμο δεν θα κρυθεί από τον Θεό εν μέρα και όταν κρίνουμε τον εαυτό μας και είμαστε μάλιστα αδυσόπητοι κριτέ του εαυτού μας τότε πραγματικά τουλάχιστον Έχουμε μια αίσθηση ότι αμαρτάνομαι ή κάνουμε λάθη. Ενώ όταν τον εαυτό μας το δικαιολογούμε, είναι ό,τι χειρότερο. Λέει ένας Άγιος, όπως δεν μπορεί να συνεπάρξει το νερό με τη φωτιά. Έτσι, άψε φωτιά μες στο νερό. Γίνεται, δεν μπορεί να ανάψει φωτιά μες στο νερό. Έτσι δεν μπορεί να συνεπάρξει δικαιολογία και μετάνοια ή ταπείνωση. Αυτό που δικαιολογείται, αυτό που δικαιολογεί τον εαυτό του, δεν μετανοεί ποτέ του. Και όταν λε ότι ναι, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά δεν είχα άλλη λύση, αναγκάστηκα, ήμουν υποχρεωμένο, έτσι έπρεπε να κάνω λόγω των δεδομένων, λόγω του ένα το άλλο, τότε δεν θα μετανοήσει καμιά φορά. Έστω και αν υπάρχουν δεδομένα ελαφρυντικά, εντούτοι μην, μην δικαιολογεί τον εαυτό σου πάρε πάνω σου το βάρος της αμαρτίας και να στενάξεις μπροστά στον να λυπηθεί. θυμάμαι μια φορά όταν ήμουν νεαρός διάκος εκινονούσα κάποτε τον κόσμο στου Άγιον και κάποιος λαϊκός δεν επρόσεξε και το έπεσε η Θεία Κοινωνία, έσταξε, η Θεία Κοινωνία κάτω ε, στενοχωρέθηκα, τεράχθηκα φοβήθηκα, τρόμαξα αλλά τι να κάνω; το κακό έγινε ε, προσπάθησα να μην πω τίποτα του ανθρώπου που να μην τον προσβάλλομαι εκείνη την ώρα αλλά έγινε το γεγονός οπότε ο γέροντας μας επειδή ήταν απλό μοναχός μου λέει, κοίταξε αυτό θέλει εξομολόγηση, μυστήριο, δεν είναι απλός να μου το πεις, πρέπει να πάσω στον πνευματικό να το πεις. στον Παπαχαράναμπο, αυτό που διεβάσατε το βιβλίο. Άγιος άνθρωπος, άγιος πνευματικός, απλούστατος βέβαια, αλλά άγιος. Λέω, γέροντα, έτσι και έτσι έγινε και κάποιος προσκυρητής δεν πρόσεξε και έσταξε κάτω η Θεία Κοινωνία. Ε, λέει, Ναι, στα ξεχνιά κοινωνία. Ο δεν πρόσεξε, αλλά εσύ φταίει. Τι φταίω αφού εγώ πρόσεχα. Τον κοινώνησα, πήγαινε να πει κάτι και του έφυγε από το στόμα του. Όχι, λέει, για να συμβεί αυτό το πράγμα έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη, πρέπει να μετανοήσεις Να μετανοήσω. Ε, τι θα κάνουμε τώρα, να σα πω έτσι για να. Δείτε τον παπα μου ότι... Λέει κοίταξε Διάκο, θα κάνει 10.000 μετάνοιε. <χεχεχε> 10.000 μετάνοιε. Διότι λέει κανονικά λέει έπρεπε να κάμε τα από πέντε με τον άλλο, αλλά πού να παναβρωγό τον άλλο, λέει τώρα να το του πω να κάνει τι μετάνοιε του. Θα κάνει 5.000 για τον εαυτό σου και 5.000 για τον άλλο που το έσταξε. Απλού άνθρωπο, αλλά καλός πνευματικός διότι είδε το εξής κοίταξε, ναι έγινα γεγονός φαινομενικά δεν φταίεις αλλά πνευματικά φταίεις γιατί διότι γιατί επέτρεψε ο Θεός να γίνει σε σένα αυτό το πράγμα τίποτα δεν γίνεται χωρίς ο Θεός για να επιτρέψει ο Θεός να είσαι εσύ έτσι να έχεις άμεση σχέση με αυτό σημαίνει κάτι πρέπει να κάνεις διότι πολλές φορές ενάλυσταίωμαι και παιδευόμεθα ενάλυστα μπορεί να μην φταίμε στο συγκεκριμένο εκείνο σημείο αλλά φταίμε σε τόσα άλλα πράγματα έτσι έρχεται κάποιος και μας βρίζει και λέμε εγώ δεν δε σε έβρισα γιατί με βρίζεις ναι μπορεί να μην έβρισες αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο αλλά έχεις βρίσει άλλους τόσους που δεν, δεν μετανοήσεις για εκείνο που έγινε Ή, ξέρω εγώ έχεις, το κάτι άλλο το οποίο είναι πώς να πούμε ένα χρέος μια, ένα τραύμα μέσα στην ψυχή σου το οποίο δεν το είδες δεν το πρόσεξες και επειδή ακριβώς ζητούμε από τον Θεό τη σωτηρία μας και το έλεος του Θεού γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε συνεπτοί άνθρωποι να κρίνουμε τον εαυτό μας να μην το δικαιολογούμε όχι βέβαια να πέσουμε στο άλλον άκρο της απελπισίας και του άκου, όχι αλλά για να σταθούμε στην η οποία μετάνια μας εξηγαίνει, μας θεραπεύει δεν μας καταστρέφει μας ελευθερώνει από το, από το βάρος της αρόσκιας, της αμαρτίας που, που είναι αρρώστια και όταν πραγματικά έτσι κρίνουμε τον εαυτό μας τότε έχουμε αίσθηση ότι είμαστε άσθενείς, τότε αυτό που λέμε στην εκκλησία Ήασε την ψυχή μου ότι είμα που ψάλλομαι κάθε μέρα Ήασε την ψυχή μου ότι είμα αρτώνσει ποιος από εμά, αδελφοί μου εσάνεται ότι παρακαλεί τον Θεό να θεραπεύσει την ψυχή του γιατί είναι αμαρτωλή πολύ λίγοι άνθρωποι να είστε σίγουροι Πολύ λιγοι άνθρωποι από μας έχουν αυτή την αίσθηση της, της μετανοίας γιατί όλοι μας κακά τα ψέματα νομίζουμε ότι είμαστε καλά γιατί ο Χριστός μας είπε ότι οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσιν οι στη Βασιλεία του Θεού ότι οι τελώνες και οι πόρνες θα είναι πριν που εμά στη Βασιλεία του Θεού γιατί διότι αυτοί οι άνθρωποι βέβαια είχαν φοβερά έργα που δεν τα έχουμε κάνει εμείς τουλάχιστον αμαρτίας έργα ναι αλλά έχουν τέτοια αίσθηση μετανοίας όταν μετανοήσουν που αυτή η μετάνοια του σώζει ενώ εμείς που είμαστε καλοί άνθρωποι δυσκολευόμαστε να μετανοήσουμε γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άρρωστοι και όταν ο Κύριος θα μας ερωτήσει εάν θέλουμε να γίνουμε υγιείς εμείς θα πούμε αφού είμαστε υγιείς πως να γίνουμε ελυγείς αφού είμαστε καλά Γι' αυτό και όταν προσευχόμαστε δεν ζητούμε από τον Θεό την ίαση της ψυχής μας δεν ζητούμε από τον Θεό να σώσει την ύπαρξή μας αλλά να του ζητούμε άλλα πράγματα να μας έχει καλά τα παιδιά μας, οι δουλειές μας ξέρω εγώ όλα που κάνουμε ε, μπορεί να του πούμε και να σώσει και την ψυχή μας δεν μας απασχολεί η σωτηρία της ψυχής δεν μας καίει αυτό το πράγμα Δεν είναι το το πώς να πούμε, το τραύμα μας Ότι είμαστε μακράν από τον Θεό Άλλα μας απασχολούν Γιατί θεωρούμε δεδομένο Ότι είμαστε κοντά στον Θεό Όσπου νομίζουμε ότι είμαστε κοντά στον Θεό Είμαστε ακόμα πιο άρρωστοι Και είμαστε αυτοί οι επικίνδυνοι άνθρωποι Που όταν θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστούμε Θα στραφούμε εναντίον του Θεού και θα κλωτσίσω τον Θεό και θα ευρύσω τον Θεό και θα θα του επιτρέψουμε του Θεού να μπει μέσα στην οικογένειά μας ή μέσα στη ζωή μας ή μέσα στις υποθέσεις μας γιατί δεν καταλάβαμε ποτέ ποια είναι η στη ζωη μας η μεσα στις υποθεσεις μας σχέση μας με τον Θεό Ας διδαχθούμε τουλάχιστον από αυτά τα οποία ακούμε στο Ευαγγέλιο και ας μάθουμε να μετανοούμε σωστά αφού προηγουμένω συνειδητοποιήσουμε την ασθένεια της υπάρχσεώς μας που βρίσκεται μακράν του Θεού και ότι αυτό που έχει ανάγκη κατεξοχήν ο Αυτός μας είναι η θεραπεία μας και αν δεν το πιστεύουμε α ζούμε την καθημερινή μας ζωή α ζούμε τα χάλια μας α ζούμε στην καθημερινότητά μας να επαναλάβω εκείνη την παροιμία που είπα ότι αν θέλει να δεις αν είσαι Άγιος ρώτα τον υπηρέτη σου λέει μια γαλλική παροιμία πρώτα τη γυναίκα σου. πρώτα τα παιδιά σου. πρώτα τον, τον προεστάμενο σου. πρώτα τους συναδέλφους σου. Αυτοί θα σου πουν αν είσαι άνθρωπος του Θεού ή όχι. Όταν είσαι, έτσι έλεγε και ένα γεροντάκι, άμα είσαι ένα πώς θα σε χαιδέψει ο άλλος άνθρωπος. Πάνω να σου γκίξει και γεμώνει αγκάθια. Και μετά νομίζεις ότι είσαι και άνθρωπος ενάρετος. Ε, τουλάχιστον λέει και ο Χριστός τουλάχιστον μετανόησον έτσι. μετανόησον ταχύ λέει ο Κύριος κάπου στην Αποκάλυψη είδε εμεί θα ταράξω τη λιχνία και θα έρθουν πειρασμοί και θλίψεις για να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη της μετανοίας εμείς θα είμαστε εδώ κανονικά σε 15 μέρες την ίδια ώρα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε Χριστέ το φως του αληθινών, το, το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωπων ερχόμενων στον τον κόσμο, σημειωθεί το εφιμάς του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεσα φως του απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της του Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέσουν ημάς Αμήν. Καλό βράδυ ο Θεός, μαζί